θέλω τώρα να σας πω Μες στις συνδύες μέσα στην πόλη της Καλκούτας Φράξαν το δρόμο σ' έναν άνθρωπο Άλλοι σαν έναν άνθρωπο και που εμπαδίζε Να το λοιπόν γιατί δεν καταδέχομαι Να υψώσω το κεφάλι στα αστροφώ της διαστήματα Θα πείτε, τα άστρα είναι μακριά η γη μας τόσο δα Έχω λοιπόν <στονίκαι> ότι και να είναι τα αστρά έχω την γλώσσα που τους βγάζω <στονίκαι> για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον παδίζουν να παδίζει είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε Ένα άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει, είναι ένα άνθρωπος, άνθρωπος που τον αλυσοτένουνε. Ένα άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Ένα άνθρωπος που τον αλυσοτένουνε, είναι ένα άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. <Ρέρω> <να> <language> Είναι ένας άνθρωπος που τώρα δεν σου δενουνέ. Είναι ένας άνθρωπος που τον βοτίζουνα βοτίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τώρα δεν Είναι ένας άνθρωπος που τον βοτίζουνα βοτίζει. σαν να σκορφόνα λισοδένων η την να σαν να σκορφόνα μπंती συναφίσι η την να σαν να σκορφόνα λισοδένων ιχητη γαβω το μεγάλο κόσμο από το μεγάλο κόσμο από αυτό το κόσμο που είναι στους δρόμους όλη αυτή την εβδομάδα τα παντρέψαμε μαζί με την αρχική εκτέλεση Με τη φωνή τη Μαρία Δημητριάδη και φοιτητέ, νέοι άνθρωποι από γωνιέ τη χώρα που το έχουν τραγουδήσει. Εδώ είναι από τη Θεσσαλονίκη, το έχουν τραγουδήσει και στην Αθήνα. Τι προηγούμενε μέρε τα βάλαμε μαζί, έτσι πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Παρασκευή, που ο έχει 12 Μαρτίου, την ίδια ώρα που αυτά γίνονται στου δρόμου, την ίδια ώρα στη Βουλή, λίγο πριν ο Κυριάκο Μητσοτάκης, πρωθυπουργό μα, όλων των Ελλήνων, σύμφωνα με το διάγγελμα και κατά του προχτέ. Για την ενότικος, μην το ξεχνάμε. Ο Κυριάκο Μητσοτάκης λοιπόν πριν λίγο ε, μας είπε ακριβώς τι κάνει η κυβέρνησή του. Βρίσκομαι στη Βουλή για να παρουσιάσω όσα έχει κάνει η κυβέρνηση αλλά και όσα πρόκειται να κάνει. Χούντες, πληρωμένα μέσα ενημέρωσης, κράτος του αυταρχισμού, επιστροφή στην Ελλάδα της δεκαετίας του 50. Πληρωμένα μέσα ενημέρωσης, κράτος του αυταρχισμού, επιστροφή στην Ελλάδα της δεκαετίας του 50. Υπάρχει όραμα δηλαδή, υπάρχει σχέδιο, το ξεδιπλώνει σιγά σιγά Είμαστε στα δύο παρακάτη χρόνια της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία Αυτήν τη Νέα Δημοκρατία του 2021 Και τα πάει καλά και στους τέσσερις άξονες που μόλις ακούσαμε να περιγράφει Από το βήμα της Βουλής Μπράβο, σωστό όραμα για τα δεδομένα τους Και πολύ καλή υλοποίηση Από μας, ναι, περνάει τον πάγκο Όπως λέμε στα MasterChef και στα υπόλοιπα Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε και μια αναδρομή, έναν απολογισμό μάλλον, απολογισμό για τα υπόλοιπα θέματα της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Αποτύχαμε ικτρά στην οικονομία. Αποτύχαμε συστηματικά σε όλα. Και στην οικονομία και σε όλα. Και αυτό σωστό. Επίση συμφωνούμε νομίζω, δεν διαφωνεί κανεί. ικτρά όλα και κυρίω στην οικονομία είναι και η πανδημία. Βέβαια, η πανδημία εντάσσεται μέσα στα όλα. Ήταν η κουβέντα, η συζήτηση μετά από ερώτηση του Αλεξ Τσίπρα για τη, τα φαινόμενα αστυνομική βία, αστυνομική παράκρουση, τον κανιβαλισμό των αστυνομικών δυνάμεων. Τα επεισόδια όλη την προηγούμενη εβδομάδα ήταν και πάρα πολλά. Όχι μόνο την προηγούμενη εβδομάδα, έχουμε τον τελευταίο μήνα συνεχώ. κινητοποιήσεις, επεισόδια, επιθέσει τη αστυνομία, ανέτιε, ο τραυματισμό του αστυνομικού, όλα αυτά λοιπόν μπήκαν στο κάδρο και τα συζητάνε ακόμα δεν έχει τελείς. τελειώσει τώρα έχουμε δευτερολογία του κυριάκου Μητσοτάκη Έχει μια μανία αυτή η κυβέρνηση το κάνουν όλε οι κυβερνήσει να κάνουν συγκρίσει με τι άλλε χώρε σε όλα τα θέματα, σε όλα τα θέματα, εκτό από του μισθού. Για σύγκριση για το μισθό στο Λουξεμβούργο και στην Ελλάδα, στη Γαλλία και στην Ελλάδα, ποτέ δεν πρόκειται να γίνει. Γίνεται όμως σε όλα τα υπόλοιπα θέματα. Το πρόβλημα των εκτροπών στη χρήση βίας από κρατικού αξιωματούχους δεν είναι πρόβλημα μόνο ελληνικό. Είναι πρόβλημα παγκόσμιο. Θα σας έλεγα ότι στη χώρα μας δεν έχουμε υπερβολικά τέτοια περιστατικά. Ευτυχώς! <Κι> ναι, ναι, έχουμε στη χώρα περιστατικά αστυνομική βίας σαν αυτά που έχουμε στις άλλες χώρες, άρα υπάρχει... Παιδίον δόξη λαμπρό όπως λέμε άλλη μια σύγκριση όχι για κομβικά θέματα αλλά για την αστυνομική βία. Ο Πρωθυπουργό, ανακοινώνει ότι είναι ελαφρώς ευχαριστημένος γιατί δεν είμαστε στα επίπεδα των άλλων χωρών. Ναι δεν πατάμε κάτω το μαύρο να μην μπορεί να ανασάνει μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής πλησιάζουμε όμως και έχουν γίνει προσπάθειες πολύ φιλότιμες και αφιλότιμες από τους αστυνομικούς για να τους πιάσουμε... Έκανε και μια εξαγγελία, την οποία εξαγγελία εγώ την έχω ακούσει από άλλου δύο-τρει πρωθυπουργού. Η άποψή μου είναι ότι όλε οι δυνάμει, Δία, Άμεση Δράση, Δέλτα, Ματ, πρέπει να φέρουν ατομική κάμερα καταγραφή εικόνα και ήχου. Για να μην μπορεί κανεί να κατασκευάζει γεγονότα κατά το δοκούν. Κάμερε παντού σε όλου του ατομικού. Mm. Σε πρώτη φάση α του βάλει του αριθμού που έχουν βγει αριθμοί, που δεν στοιχίζει και τίποτα, είναι και εύκολο. Μια μοδίστρα θα ράψει πάνω τον αριθμό με βελόνα και κλωστή. Μετά βλέπουμε για την κάμερα που στοιχίζει και λεφτά, και ποιο θα μοντάρει το υλικό, και τι ακριβώ θα βλέπουμε εδώ από τα ελεύθερα κανάλια. Και είναι μονταρισμένο το υλικό που βλέπουμε. Πόσο μάλλον, και κλέβουν και βίντεο άλλων. Πόσο μάλλον από του αστυνομικού, από τι αστυνομικέ δυνάμει. Ας βάλει τους αριθμούς σε πρώτη φάση που υπήρχαν επίσης με ανάλογες δηλώσει πρωθυπουργών και υπουργών στο παρελθόν αλλά έχουν βγει και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιον αστυνομικό μιλάμε. Μετά από αυτά αφού ξεδίπλωσε το τι ακριβώς κάνει η κυβέρνηση και τι έχει κάνει στο θέμα της αστυνομοκρατίας, αστυνομικής βίας, τα βρήκε όλα πολύ καλά, έδωσε το νέο σάλπισμα. Η Νέα Σμύρνη δείχνει το δρόμο. Κάθε εβδομάδα θα έχουμε σκηνικά Νέα Σμύρνης. Κάθε μέρα θα είμαστε στο δρόμο. Καλό. Ωραίο και αυτό. Ωραίο ακούγεται. Η Νέα Σμύρνη δείχνει τον δρόμο που να το περίμενε. Η Νέα Σμύρνη παλιά έδειξε ένα δρόμο. Έρχεται η νέα να δείξει έναν άλλον 100 χρόνια. Μετά από εκείνα τα γεγονότα δεν συγκρίνονται βεβαίω, Αλλά οι συνειρμοί λόγω και των λέξων, του ήχου των λέξεων παραπέμπουν σε διάφορα... Ο, αυτά από τη Βουλή, μισά είναι ψέματα, τα μοντάραμε εμεί. Μισά είναι αλήθεια. Βγάλτε εσεί άκρη τώρα τι μπορεί να είναι ψέμα και τι μπορεί να είναι αλήθεια. Υπάρχει το αφήγημα τη κυβέρνηση, ένα από τα αφήγηματα, αποτυχημένο φρεχτά και ικτρά, το οποίο λέει ότι ε, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για τι διαδηλώσει. Και είναι αποτυχημένο, διότι δεν έχει τη δυνατότητα ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει τέτοιε διαδηλώσει, να κάνει τόσο μεγάλε διαδηλώσει. Είναι σε μια φάση, δεν στην καλύτερη του φάση. Το καταλαβαίνει ο καθένα, το βλέπει. δεν έχουν ανανύψει και ανασάνει από τότε που χάσαν τις εκλογές, δεν έχουν βρει βηματισμό, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, έχουν εσωτερικά θέματα, είναι και λίγο χαβαλέδες από μόνοι τους. Οπότε όλα αυτά που γίνονται στους δρόμους οφείλονται σε πολλούς φορείς που τα διοργανώνουν, σε πολλές αιτίε και δεν μπορεί να είναι η αιτία ένας, ένα κόμμα, ένας φορέας. Ποτέ δεν γίνεται αυτό. Παρ' όλα αυτά έχουν επιλέξει ως αφήγημα η κυβέρνηση να λέει αυτό το πράγμα τη φταίω ΣΥΡΙΖΑ για να στοχοποιήσει, για να μαντρώσει τους νοικοκυρέου για τα δικά τη, κομματικά, στενά, πολύ στενά κομματικά, ωφέλει... Αυτό είναι το αφήγημα. Μπορεί να κάνει δεχτή κριτική, μπορεί και να το δέχονται, να το περάσουν γιατί έχουν μετρήσει προφανώς ότι πιάνει στους νοικοκύριους και το λένε συνεχώ. Το αφήγημα έχει και κάποιες υπερβολές. Μια από αυτές θα ακούσουμε τώρα από τον άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος το επίπεδο δελφινάριο το ξεπέρασε με αστρονομική ταχύτητα. Όλη η εθνική προσπάθεια, την οποία κάνουμε με κόστος, με κόπο, με θυμό, με στεναχώρια, με νεύρα. Για να μπορούμε να περάσουμε απέναντι, όλη αυτή η εθνική προσπάθεια λόγω του Αλέξη Τσίπρα πετάγεται στον κάλεσμα των Αχρήστων. Ο κύριο Τσίπρας αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για την έκρηξη των κρουσμάτων τη πανδημία και για οτιδήποτε ακολουθήσει από εδώ και μπρο στη χώρα. Είπαμε, Είπαμε να λέμε: Οκ, okay, είναι πολιτικό παιχνίδι. Θα πει και από εδώ, θα πει και από εκεί. Δηλαδή η φράση από ένα μέλο τη κυβέρνηση. Ότι τα κρούσματα από εδώ και πέρα οφείλονται σε ένα πρόσωπο, σε ένα κόμμα, ε, δεν στέκει τη λογική. Με δεδομένο ότι όλοι κάνουμε κριτική προ τα πέρα, προ τα εδώ, προ τα πάνω, προ τα κάτω. Δηλαδή, σε όλο αυτό, στην αύξηση κρούσματων, στην αύξηση θανάτων, δεν έχει ευθύνη η κυβέρνηση. Στο πώ έχει τα νοσοκομεία επανδρώσει, πώ έχει φτιάξει τι μονάδε από πέρυσι από το πρώτο κύμα και μετά που είχε χρόνο να λύσει πολλά θέματα. Τώρα, παράδειγμα αυτού, χτε. μια τροπολογία με στη μαύρη νύχτα πέρασε ο Κώστας Καραμαλής ο ξάδερφος, ο ανιψιός, πείτε ό,τι θέλετε τα σόγια τους μέσα που κυβερνάνε μπας περιπτώσει η οποία λέει αυτή η τροπολογία η χρήση των μέσων ονοματικής μεταφορά εγκυμονή πολύ σοβαρούς κινδύνους διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 αναφέρεται στην τροπολογία αυτή είναι η συγγετική έκθεση και ζητάει να ψηφιστεί το τάδε νομοθέτημα για να προμηθευτούν τώρα συσκευές διασφάλισης απολύμανσης του εσωτερικού ατμοσφαιρικού αέρα των οχημάτων των μέσων μαζικής μεταφοράς. Τώρα ένα χρόνο μετά ε, φέρανε στη Βουλή μέσα στη μαύρη νύχτα τροπολογία για να προσλάβουν τα μηχανήματα για να καθαρίζεται το αέρα. Όταν φορεί. Εργαζόμενοι, κόμματα, του λέγανε ότι τα μέσα μεταφορά τα βλέπαμε όλοι. Τα βλέπαμε όλοι τι γίνεται κάθε πρωιστό στο μετρό, στα λεωφορεία, στα τρόλια. Και λέγανε όχι, δεν υπάρχει περίπτωση μέσα από τα μέσα μεταφορά τίποτα απολύτω. Αυτοί δεν φέρουν ευθύνη. Ο Τσίπρας φταίει τώρα που κάνει. Ποιο Τσίπρα και, και ποιε διαδηλώσει του Τσίπρα, τα μέσα μεταφορά που ένα χρόνο λειτουργούν έτσι όπω λειτουργούν, δεν φέρουν ευθύνη για την αύξηση των κρουσμάτων. Θα ακούσουμε ένα μικρό μάζιμα από Κυριάκο, Άδωνη και Πέτσα πώ μα διέψευδαν και πώ μα διαβεβαίωναν ότι τα μέσα μεταφορά δεν ευθύνονται για διάδοση κορονοϊού. Υπάρχουν ούκολε μελέτε οι οποίε λένε ότι τα μέσα μαζική μεταφορά δεν παίζουν τον πιο σημαντικό ρόλο στη διάδοση του ιού. Ευτυχώ! Όσο για τα μέσα μαζική μεταφορά που ακούστηκε πριν ότι απαιτέλεσαν την αιστεία τη υπερμετάδοση. Οφείλω να σα πω ότι αυτό δεν έχει αποδειχθεί, τουλάχιστον επιστημονικά. Ευτυχώ! Προειδοποιούσαμε πολλέ φορέ ότι ο εχθρό είναι ο εφησυχασμό. Δεν ήταν ούτε το άνοιγμα των συνόρων στον τουρισμό, δεν ήταν ούτε τα σχολεία μα, δεν ήταν ούτε τέτοιε πηγέ όπω ήταν τα μέσα μεταφορά όπω φάνηκε από τι μετρήσει που κάναμε στα τεστ. Τι τα τυχαία τεστ που έγιναν στο Σύνταγμα, στο Θησίο και αλλού. Ευτυχώ! Είχε μετρήσει ο Πέτσα, είχε κάνει και μετρήσει. Και τα είχε βγάλει όλα πολύ καλά. Και τώρα έρχεται ο αρμόδιο υπουργό, ο οποίο επίση είχε κάνει κάτι δηλώσει, ότι δεν μεταδίδεται κάτι 60-70, κάτι ποσοστά από το κεφάλι του. Και ε, τώρα είναι αργά. Τώρα έρχονται να βάλουν τα μηχανήματα καθαρισμού. Πότε θα περάσει από τη Βουλή, πότε θα πάρουν εγκρίσει, πότε θα αγοραστούν και πότε θα τοποθετηθούν. Θα έχει τελειώσει και η πανδημία, θα έχουν τελειώσει όλα. Μια εγκληματική. Σε αυτό τομέα, εγκληματικότατη τακτική πολιτική αυτή τη κυβέρνηση, μαζί με του μην ελέγχου που δεν γίνονται, μαζί με του που δεν γίνονται στου χώρου δουλειά. Άλλο ένα θέμα που φωνάζουν όλοι φορεί κόμματα, λογικοί άνθρωποι, ότι έπρεπε να γίνονται σε μεγάλου χώρου δουλειά, σε μεγάλους χώρους δουλειά. Δεν γίνεται ούτε αυτό και από εκεί και πέρα φταίνει διαδηλώσει που βγαίνουν στου δρόμου χιλιάδε. Άνθρωποι. Αν δεν ε, είχε φέρει το νομοσχέδιο, δεν είχε ψηφιστεί ο νόμος Χρυσοχοίδη Κεραμέως, κανείς δεν θα ήταν στο δρόμο. Δεν θα είχε βγει κανείς. Υπήρχε κάποιο επίγον του συγκεκριμένου νομοσχεδίου να έρθει στη Βουλή να ψηφιστεί μέσα στην πανδημία. Νόμιζαν ότι θα βρούνε νεκρούς τους φοιτητέ Πεθαμένους εννοώ σε εισαγωγικά τη λέξη. Ε, τελικά βγήκανε, ζωντάνε στο φοιτητικό κίνημα και βγαίνει κάθε μέρα. Θα μπορούσαν, αν δεν θέλανε αυτόν τον συνοστισμό, να μην βγάζανε, να μην φέρνανε, να μην ψηφίζανε αυτό το νομοσχέδιο. Δεν το θέλανε, δεν του ενδιαφέρει η δημόσια υγεία. Του ενδιαφέρει στα κλεφτά να περάσουν αυτά τα νομοσχέδια που σε κανονικέ συνθήκε νόμιζαν ότι θα μπορούσαν να το κάνουν. Βάζουμε μια τελεία σε όλα αυτά. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα αποσπάσματα από την Βουλή. Αλλά όμως επειδή σαν σήμερα το 1938 γεννήθηκε ο Μάνος Ελευθερίου, ο οποίος Μάνος Ελευθερίου εδώ για τους ανθρώπους εκπομπής είναι πάρα πάρα πολύ ψηλά και είναι και πάντα μέσα μας και είναι και πάντα δίπλα μας, Γενικώ μας περιτριγυρίζει, τον περιτριγυρίζουμε. Είπαμε να σταθούμε λίγο σε αυτό, έτσι κι αλλιώς είναι λίγο musical η εκπομπή και η αφιερώση στο είναι ακόμη πιο musical. Οπότε είπαμε να το πάμε έτσι, να καθαρίσουμε και από όλα αυτά που συνέβησαν αυτή την εβδομάδα. Μάλλον να επανατοποθετήσουμε αυτά που συνέβησαν όλη την εβδομάδα καλύτερα στο μυαλό μας Ο Μάνος Ελευθερίου έχει γράψει πάρα πολλά. Δεν γίνεται να κάνουμε αφιέρωμα. Θα μείνουμε στα λόγια του. Στα λόγια, στα λόγια. Είχε μια μανία με τα λόγια. Έχει γράψει ένα από τα πρώτα. Τα παραπονεμένα. της ανάγκης τ' αθρανία και στις φτωχιάς Τα παραπονεμένα λόγια. Μαρκόπουλος το έχει μελοποιήσει. Όλα τα λόγια τα τραγούδια με λόγια του Μάνου Ελευθερίου τα έχει μελοποιήσει ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Εδώ ήταν τα Λάρας. Μετά τα παραπονεμένα ήρθαν τα Μαλαματένια. Στο Σεργιάννη μου προχταίς τα αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι Σου μάθαινε το αύριο και το χταίς Μα εγώ περνούσα τη στερνη την πύλη Με το καιρού δεμένε στις κλωσές Τα ηδόνια σε χτυκιάσανε στην τρία μου στραγγίξες χαμένη μια γενιά καλύτερα να σ' Μαρία και να ζουν ράπτρα, με στην κόκκινιά κι όχι να ζεις τη συμμορία και να μην ξέρεις τ' άστρο του φωνιά Είναι σχόλιο όλο αυτό, όλα αυτά που ακούμε, για αυτά που συμβαίνουν. Για τους φοιτητέ που είναι στο δρόμο, για τους νέους ανθρώπους που είναι στο δρόμο και για το βρύσιμο που ακούνε και από τι μεγαλύτερε γενιές, από τις προηγούμενε γενιέ και από την πολιτική ηγεσία του τόπου, την κυβερνητική ηγεσία του τόπου, για το μπουκώμα που νιώθουμε όλοι μας με την πανδημία και το κλείσιμο που έχουμε αναγκαστεί να υποστούμε, το «Όσ' εδώ και δεν πάει παραπέρα», η οικονομική κρίση που προ� Και έρχεται, όλα αυτά μαζί δημιουργούνε συνθήκες που έρχεται ο Μάνος Ελευθερίου με τους στίχους του και τους, και, τις, και δίνει απαντήσεις σε όλα αυτά που ζούμε, βιώνουμε και θα ζήσουμε. Τα τρίτα λόγια είναι τα λόγια και τα χρόνια. Τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα Και τους καημούς που σκέπασε καπνό σε νηφιά τα βρήκια αδελφωμένα. Κι οι ξαφνικές χαρές που ήρθαν για μένα ήταν σε δάσος μαύρο κεραυνός κι οι λογισμοί που μπόρεσα για σένα Τώρα στο κρύο και στα Είναι δύο φωνές. Είναι ο Αλκίνος Ιωαννίδης και ο Γαργανουράκης. Οι εκτέλεση που ξέρουμε όλοι είναι από τον Χαράλαμπο Γαργανουράκη, είναι από το δίσκο. Ε, θα ακούσουμε τη συνέχεια, γιατί έχει μια σημασία η συνέχεια, και με τρίτη φωνή. Με του Νίκο Ξυλούρη, γιατί αυτό το τραγούδι επειδή βγήκε με στη Χούντα, είχε άλλους στίχους στην αρχή, άλλους στίχους μετά. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα και αυτό που απαντάει ακριβώς σε αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας είναι ο αυτός που σπέρνει δάκρυα και τρόμο, έλεγε το αρχικό, θερίζει την αυγή θανατικό, έλεγε το αρχικό. Και μετά έγινε, αυτός που σπέρνει δάκρυα και πόνο, θερίζει την αυγή ωκεανό. Διαλέγετε όποια από τις δύο θέλετε. Ο Ξυλούρης είναι από Μπουάτ, ο Αλκίνος Ιωαννίδης είναι από ένα live και ο Γαργανουράκης είναι από το δίσκο. που σφαίρνει δάκρυα και τρόμο περίζει την αυγή θανάτικο μαύρα πουλιά που δείχνουνε τον δρόμο και έχει τη πια κοντά στον νόμο. μα και ριζικό πως ξεφυγιά από ανθρώπους και από νόμου πως ξεφυγιά από τον άδη και από τον κόσμο η μοίρα κι ο καιρός το στον κόσμο απ' το να ρίξω πετονιά Τη νύχτα χίλια χρόνια να γυρίσει. Στο τέλο της γιορτής να τραγουδήσει. Αυτό που δεν γνώρισε γενιά. Και του καημού την πόρτα να χτυπήσει. Και του καημού Και το καημούντι μπορώ να πτυπήσω. Δεν θα να η, Εδώ, Ελλήνο Φρένια, κάθε μέρα. 2, 11, 10, 80, 8, 80, τηλέφωνο επικοινωνία το του σταθμού, αυτή την ώρα δικό μα. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει. Πάμε πρώτο μέρο του λαού μας πάει στις πρώτες διεφημίσεις. Αποστόλη μου! Έλα! Τι γίνεται? Καλά, εσύ! Α, υπέροχα, υπέροχα, εξαίρετα. Μια καταγγελία έχω να κάνω, φορά κουκούλα. Α, ωραίο, μπράβο. Τι είχα να βγω στον προηγούμενο, δεν κατάφερα να βγάλω γραμμή, μωρέ. Μωρέ, δεν είναι ώρα να πάρει και ο Κυρανάκη μια εκπομπή. Ναι, ναι, μάλλον. Καλώ, βάλουν μετά από ένα το Κυρανάκη. Αχ, τέλειο θα Πριν Ποχδάνο, μετά Κυρανάκη. Δεν έχω καλύτερο. Πριν Ποχδάνο, μετά Ρουφιανάκη. Εντάξει, υπέροχο. Είναι Ρουφιανάκι και του Κυρανάκη. Λοιπόν, καταγγελία. Στην περιοχή που μένω μια πλατεία που λέγεται. Πλατεία Άρη Βελουχιώτη. Απα, απα, απα. Καταγγελία είναι από μόνο του αυτό. Ακριβώ. Λοιπόν, να έρθουν τα ματ, να έρθουν οι ΡΙΑ, να έρθουν όλοι αυτοί οι γκέοι παράξενοι να δίνουν την πλατεία γιατί τα πλακάκια τη είναι πολύ επικίνδυνα. Μα δεν είναι, είναι όμω. Δεν πληροφορία. είναι. Να είμαστε και κάπου δική. Δεν είναι. Ε, είναι, είναι. Είναι, είναι. προκλητική. Ε. Πληροφορία. Ε, ε, πληροφορία τώρα. Ε, σε μια φωτογραφία φαίνεται ένα αστυνομικό Ήταν με σκάγια, είχε κόκκινο, ψεύτικο. Αποκλειστικότητα, άκου. Τι είναι. είναι? Στραπών είναι, στραπών. Και πυροβολάει με στραπών. Δεν δε πυροβόλησε, δεν πυροβόλησε. Μπορεί να, είναι να πετάει τουτσούνια. Το ε, μπράβο, ψεύτικα τουτσουνάκια, ψεύτικα τουτσούνια. Ποιο ξέρει τι κάνουμε εκεί μέσα στη γαδάτορα. Έλα που δεν ξέρουμε. Ε, γι' αυτό ακριβώ είμαι στραπών.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 Α, Δεν έχει αγωνία αν θα μπλανσάρει η άλλη σωστά το φαγητό. Έ, ναι. Α, εσύ το διάλογο, τόση Τι ρούχο δηλαδή, θα βάλει το άλλο, δηλαδή. το τσόκαρο, πώ θα κάνει το μαλλί. Έλα, σε παρακαλώ. Ε, Τόσα ναι. λεφτά, αυτά τι είναι δηλαδή. Τι θα, είναι θα είναι γίνει η κυβέρνηση, κλέφτε θα γίνουνε. Και άλλο. Ε, πώς. Α, αυτά είναι τα σημαντικά. Είναι σημαντικό να είσαι ελεύθερο. Είμαι χαζομάρε. Ε, τώρα. Μη μου να θε να είσαι χαίρεμη. Απλά ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ότι ακούω πολλέ φορέ την αγάπη.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 Θέλω να πω κάτι, μισό λεπτό. Πείτε κάτι, ψυχολογικά. Κανονικά, κανονικά είναι θυμωμένοι έω και εξοργισμένοι. Αλλά. Θέλω να πω ότι οι γκλοπτιέ που έπεφταν στο σώμα του παιδιού αυτού στην Εα ήταν σαν να έπεφταν στο δικό μου το σώμα. Τόσο πολύ πόνεσα. Και δεν ήταν η πρώτη φορά που πόνεσα τόσο. Και με τον καθηγητή στη Θεσσαλονίκη το ίδιο πόνεσα. Και με το παιδί στο άπησι το ίδιο πόνεσα. Γιατί σαν... Και με τα παιδιά προχθέ που τρώγαν την άβρα στα μούτρα. Κομμάτι από τα κομμάτια μα είσαστε απορώπω αυτοί οι άνθρωποι δεν το βλέπουνε. Επειδή αποτύχαμε ικτρά στην πανδημία, εγκαθιδρύουμε αστυνομικό κράτος. <Τι> εγκαθιδρύουμε αστυνομικό κράτος. Μπράβο τους! Πολλέ αλήθειε, πολλές αλήθειε. Πολλές αλήθειες. Τι έχουμε ανάγκη. Είναι η αλήθεια αυτόν τον καιρό. Απαγορεύεται να είστε στα μπαλκόνια. Απαγορεύεται να βγαίνετε στα μπαλκόνια. Το τίναγμα επιτρέπεται, αλλά μόνο αυτό. Ειδικά απαγορεύεται να βγαίνετε στα μπαλκόνια με κινητό όταν από κάτω γίνονται επεισόδια. Τα είδη Μαρία Σπυράκη όλα αυτά και βγήκε από τα ρούχα τη. Τα είδα, μερικά βίντεο τα είδα, δηλαδή το να φωνάζεις πως τους αστυνομικούς γουρούνια φύγεται από εδώ δεν είναι ο πιο αγρός τρόπος για να απευθυντήσει κάποιον. αλλά η δουλειά, αλλά δουλειά των δουλειά αστυνομικών δουλειά... είναι ίδια. άλλη, είναι ίδια. να μην ακούνε Έχετε... αυτά και να δημιουργούν Πρέπει... τις συνθήκες εκείνες που θα, θα διασφαλίσουν ότι Στο καταγγελτικό λόγο όλων σα εκεί έναντι τη αστυνομία, βασισμένο σε στιγμιότυπα σποραδικά, τα οποία προέρχονται από ανθρώπου που όσοι επιτοπλίστων συμμετείχαν στη διαδήλωση ή καθυβρίζουν του αστυνομικού από τα μολκόμια Του χτυπάτε λίγο. Δεν να συμμετέχουν <χι>... σε μια διαδήλωση. Εξηγήστε αυτό... το λίγο. Ήταν απαγορευμένη η διαδήλωση τη Νέα, νέα Μίλη και δεν το ξέραμε, κύριε Αστυνομικό. Αυτό απαγορεύεται. Υψώνει και τον τόνο τη φωνή, απαγορεύεται να βρίζετε αστυνομικού από τα μπαλκόνια. Τέλο. Θα φτιαχτεί ειδικό σώμα, φαντάζομαι, από το Χρυσοκοίδη, οι μπαλκονάτοι οι περίφημοι, οι οποίοι θα μπαίνουν στα μπαλκόνια και όποιο βρίσκεται αστυνομικό να τον πετάνε από τον μπαλκόνι. Να τελειώνουμε. Θα μένει μόνο η μπουκάδα δηλαδή στον μπαλκόνι, σύμφωνα πάντα με τη λογική τη Μαρία Σπυράκη, και ευρωβουλευτή, βλέπει και τον αέρα στην Ευρώπη και έχει έρθει χειρότερη από τη στην Ευρώπη. Η λαό τώρα μέρο δεύτερον. Ένα πω κάποια πράγματα για τα χθερινά και για τη δία του κράτου, δεν ξεκίνηνον με αυτά που έγιναν χθε. Τη δία του κράτου εργασιακό επίπεδο, σε ερασισμό. Στο δρόμο σε όλα αυτά που κάνουν, στο λεωφόν του κράτου, και δικά οι θέλετε όλοι ξέρουν ποιο είναι και αν δεν εκτίνε να μάθουν. Είναι η δουλειά του να πέθουν σε πλήθο, ήταν οι δουλειά του να βρίσκονται χθε εκεί. Σύμφωνα, Υπερμοιόλα και η ανοιξία δουλειά του είναι. Ε. Το ότι πάνε 10 ε. μηχανάκια δικάβολα μέσα σε χίλια άτομα είναι δουλειά του αυτό είναι μα. Είναι μαλλική, αλλά έτσι πρέπει Δεν κάνουν, είναι ναι, πιθανό έτσι. να γίνει η στραβή όταν πα έτσι με τα, μού, με τα μούτρα και πυροβολά κρότου λάμψη σε ευθεία βολή. Δεν ναι, είναι πιθανό ναι. να γίνει μαλακία Εννοείται ότι θα γίνει μαλακία και ο μπάτσο από χθε το βράδυ μίλησε. Είναι ζωντανό. Δεν είναι, είναι ζωντανό. Θα, θα μπορούσε να έχει πάθει και χειρότερα. Δεν λέω. Δεν, ούτε αυτό είναι σωστό που έγινε. Πώ προκλήθηκε να δούμε. Ναι, δεν είναι μόνο που προκλήθηκε. Είναι το ότι αν ήταν ένα διαδηλωτή κάτω και 10 μπάτια από πάνω του, θα τον είχαν σκοτώσει. Δεν κατάλαβα τι ήθελε να βγάλει και διάγγελμα με τσοτάξ, άμε στο Όλα, όλο αυτό το πλήθο όμω εκεί πέρα έδειξε μια ψυχραιμία, και α μην, μην το πιστεύει κανεί. Και επίση όλα αυτά, όλα αυτά ξεκινήσανε από τότε που πήγε και Ενώ Χρυσοκοίδη. ότι πάντα ήταν έτσι πάθη, αλλά το πήγε ο πήραμε ένα μήνυμα. Ενώ ότι θέλω να σπάσω το τσαμπουκάτι τη νεολαία, γιατί η νεολαία δεν βλέπει δύσει. Η νεολαία είναι στον δρόμο, είναι στι πλατείε, κάνει τι πόλτε τη, οι φερτητέ επίση το ίδιο. Και θέλω να το τσαμπουκάτι τη νεολαία. Και όλα, όλα αυτό γι' αυτό γίνεται. Προχτέ <ΣΟΤΟΤΟΤΟΥ> εδώ στην Πάντρα σκοτώθηκε σε εργατικό ατύχημα ένα ολιμνά. Είπατε τίποτα γιατί δούλευα και δεν το άκουσα. Μου είπατε τίποτα. Θα κάνει διάγγελμα ο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκη κάνει. Ένα άλλο την ίδια μέρα ένας Πάτρα που σκοτώθηκε ένα μπαρμαράζ του στην που του έφυγε ο Μητσοτάκη και τον για τον εσκότωτο τον Ανθρωπάκο. Εσεί σαν ΚΚΕ είπατε τίποτα. Θα κάνει διάγγελμα ο Μητσοτάκη. Λοιπόν, εντάξει, γι' αυτό έχετε 3% και πολλοί σα είναι. 3. Έπρεπε να ασχολείστε με αυτά και όχι με, το... με τη νέα Σμύρνη και όχι με τα Για πείτε καλά... μα, με τι να ασχοληθούμε, αλήθεια. Είναι γιατί σκεφτόμασταν μετά... δεν θα πάρει ένα ψωβρόντη να μα πει με τι θα ασχοληθούμε. Αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό να ασχοληθείτε με κάτι τέτοιο. Αυτό που λέτε εσείς είναι, βέβαια. Πάντω, για περισσότερε πληροφορίε σχετικά με το κουκουέ, πάρτε το κουκουέ. Θυμόμαστε όλοι ότι αυτά τα παιδιά τη οικογένεια στην πλατεία τη Νέας Μήρνη που οι μπάτσε ήθελαν να, να του γράψουν ενώ ήταν καθόλου νόμιμοι οι άνθρωποι. Έκλειγαν και ρωτούσαν αν οι γονεί του θα πάνε στη φυλακή. Τι θέλουν τα κολόπεδα τώρα, να του δώσουμε και θα κάνουμε του γονεί του. Λοιπόν, ε, δεν υπάρχει κανένα λόγο ανησυχία πια. Σε περίπτωση σύλληψη, θα επιλαμβάνεται η Ελλά για να βρει επίτροπο για τα ανήλικα παιδιά των συλληφθέντων γιατί λέει ανησύχησε ο Κούλη για την τύχη του. Η Έλα, μωρή ψυχούλα μου. Η Ψυχούλα φιλίδο. μου, τι έπαθε. Η Δόμνα Μιχαηλίδου. Θα βγει φιλίδο. να κάνει διάγγελμα και για αυτά τα παιδιά ή μόνο για τον Πάτσο. Αντί να υπάρχουν κοινωνικέ υπηρεσίε που υπάρχουν για να επιληθούν τέτοιων θεμάτων, θα επιλαμβάνεται η Ελλά από εδώ στο εξή. Να επιληφθεί. Άμα η Ελλά ξέρει, εσύ λόγος σου πέφτει. Μα πέφτει λόγο, άμα ξέρει. Μα πέφτει. Αϊ, μωρή που σπέφτει και λόγο, τσόκαρο. Έλα ρε Αποστολή, έχω τρελαθεί. Δουλεύω οικοδομήνα, α πούμε εδώ στη Δανία και τι σπουδέ να γίνεται. Δεν μου λε, είδε που άρχισαν τα πανηγύρια, τα λέγαμε χθε. Δεν θα αρχίσει και το ξύλο από την άλλη πλευρά να δουλεύει. Ώρα, δεν ήτανε. Και το ξύλο έχει δύο άκρε πάντα. Να το ξέρετε, αν το πάρει ο λαό, τότε θα φύγετε νύχτα. Αυτό τον εικονό μου το μαλάκα να πούμε, γιατί δεν τον έπαιρνει ο γουλόματι στο κόμμα να ησυχάσει, να μα πρίζει τα ξηρά και να βάζει με την κανέλη να μην του κάνει. Ένας... Γι' αυτό έχει σκυλιάσει που δεν τον παίρνει ο Κυριάκος. Κλείνουμε εδώ κυρία Κανέλη, και... απαγορεύεται να λέτε τέτοια λόγια στην τηλεόραση. Πάρτουνε να εκεί να κι εμείς. Η δικιά μου απάντηση είναι άλλη. Το σύνθημά μας είναι άλλο. Η μόνη απάντηση μπορεί να είναι οι χούντες, πληρωμένα μέσα ενημέρωσης, κράτος του αυταρχισμού, επιστροφή στην Ελλάδα της δεκαετίας του 50. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Δεν είναι κακό. Μην, μην το απορρίψουμε με τη μία. Άλλωστε, έχει αρχίσει να εφαρμόζεται όλο αυτό το τετράπτυχο που μόλι ακούσαμε, την απάντησή του. Με αυτά τα αισιόδοξα σα αποχαιρετούμε. Τη Δευτέρα δεν θα τα πούμε, είναι καθαρά Δευτέρα. Θα πάμε να πετάξουμε εδώ. Την Τρίτη θα είμαστε εδώ, 16 του Μαρτίου. Τώρα ακολουθούν οι παραγγελίε, αφιερώσει, είναι και χορταστικέ. Μα πάνε στο ακριβώ τη ώρα και στο μαγκαζίνο. Γεια σα. Υπάρχει μια σκηνή σε μια ταινία τη γουλιουκλάκη που του σκοτώνουν το σκύλο και αυτή φωνάζει σκυλιά. σκυλιά. Βάλε το χρυσοκορίδι να λέει ότι δεν υπάρχει βία. Βάλε τον μπαλάσκα να λέει τα τρελά που λέει. Τον άδονι να ορίεται και από πίσω τη γουλιουκλάκη να φωνάζει σκυλιά. Σκυλιά γιατί είναι σκυλιά. Έχουμε την πιο λάη τα αστυνομία του δυτικού κόσμου. Σκυλιά. Ο αστυνομικό βρίσκεται σε άμυνα και αντιδρά από την άμυνα του. Έξαρση λοιπόν αστυνομική βία δεν προκύπτει από πουθενά. Από πουθενά. Φέρε την Παρασκευή, διότι δεν συνεμορφώθη προ τι υποδείξει τη χάρτα, είναι μορφώθη. Ναι, για πε. Γιατί δεν συνεμορφώθη προ τι υποδείξει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 Με το μικρό κόσμο και, και ένα που παίρνουν έναν ένα άνθρωπο την ώρα που ευάδιζε. Εδώ δεν είναι φράξαν τον δρόμο σε έναν άνθρωπο, σπάσαν τα τα ίδια σε έναν άνθρωπο. Κι που ευάδιζε. Λεπτομέρειε δεν αποστολεί, είναι πώ το κοιτάξει ο καθένα. Είναι λεπτομέρειε, καθαρά λεπτομέρειε. Φράξαν τον δρόμο σε έναν άνθρωπο, αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο κι που ευάδιζε.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 Έλα, για Παρασκευή βάλουμε αν θέσει το έξω από την πόρτα μα από, από το Active Member από το 4-05 και μετά. Και υπάρχει και πολύ υλικό αυτέ τι μέρε. Άμα θέλει να τον πει, το ακουστικό. Τι πάνε, ιδιάντα γίνε στο ξαχνό να μα τυπάνε, και όπω για να ξορκήσουνε το φόβο του γελάνε.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 Μία παραγγελιά για την Παρασκευή. Ναι. Τον εχθρό λαό. Μοντά... Εχθρός μοντά... λαός. λαό. φτώρεση. Μικρός λαός και πολέμα. Ποιο. <σκυρίζει> Πατριώτη ένας λαός, μεγάλος τοπικός εχθρός. Μοτισμένο με διάφορα από όλα αυτά που κάνουν οι μπάτσε και όλες αυτές τις μέρες. Τι κάνουν, οι μέρες αγάπης έτσι θα μείνουν <σκυρίζει> <σκυρίζει> στην ιστορία αυτές. Ε, σωστά, έχεις δίκιο. <σκυρίζει> <σκυρίζει> Patrioti eras laos, enas megalos topicos secretos. Quita dopos ir fenervidia, quita dopos ir manegamota cheira con mesa patriótica. ¿Has visto el cátero? ¡Y tan patrioti eras laos, Αφιέρωση για Παρασκευή, οικονό μου να λέει στην Κανέλη να ζητήσει συγγνώμη και χατσιστεφάνο τη ζούγκλα να τον πιλελθώνει. Δεν μα ενδιαφέρει Φέξτε τι λέει το, το βίντεο, εσείς δεν δει. επιτρέπετε να μιλάτε έτσι. Γελιοποιήστε! Γελιοποιήστε διαρκώ από την αρχή τη εκπομπή! Και Εγώ. να το πάρετε πίσω αυτό. Λέτε βλακίε, συνέχεια και. Και να ζητήσετε και συγγνώμη, ναι! Ορίστε. Να ζητήσετε Κύριε συγγνώμη από τον κόσμο για αυτό που είπατε. Πήγα τώρα μαζί σα, όπω ένα συγγνώμη Έλα, θέλω παραγγελιά. Θέλω fuck the police, NWA, πάντρεμα με ότι χειροκροτάει ο κόσμο, κλασικέ δηλώσει, ξέρω εγώ κλπ. Η ελληνική αστυνομία αποτελείται από πολύ ευαίσθητου mm. ανθρώπου so και η δουλειά τη αστυνομία είναι να εφαρμόζει τον νόμο και έχουμε λύσει τα χέρια στην αστυνομία ε, για να μπορεί να το κάνει. Περνούν οι αστυνοϊκοί και χειροκροτάει ο κόσμος <Στι créégnen> Θα βάλει την Παρασκευή εκείνο τους φίλους της αστυνομίας Εκείνο που έχεις κάνει <Σιστροφλοντα> Ναι, θέλω να ρωτήσω Ο Γενικός Τεφητής Ειδήσιων και Ενημέρωση Ποιος είναι για να στείλουμε ένα δελτιοτύπου Από ah, που τηλεφωνετε? Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας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 Μπότζι. Μπότζι. Ναι. Πώς λέμε καμπότζι με τσι και χωρισκά; κα. Μάλιστα. Ναι.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 Χαίρετε τη Εσπέρα. Χαίρετε, οφείλη, πώ έχετε. Τον κύριο Μπαλούρδο θα ήθελα. Εδώ, όπα. Δεν μπορεί τώρα, είναι λίγο απασχολημένο. Α, φαίνεται ότι έχει κάτι δαρμού. Δέρνει τον κύριο Καλαμούκη γιατί εκφράστηκε απρεπό στην εκπομπή. Γιατί για μπαρμπούτσα, λέει ο κύριο Καλαμούκη νωρίτερα. Τον δέρνει επειδή εκφράστηκε τελεία. Εντάξει, τι πράγματα, είναι αυτά. τι πράγματα είναι αυτά. Καλά πάει, γιατί. Μπορώ να αφιερώσω κάτι στον κύριο. Ε, τον ξέχασα, τον κύριο Καλαμούκη, τον άλλονα. Τον Μπαλούρδο. Μπαλούρδο Δημοσιογράφο Ματ. Αυτός, αυτό, αυτόν, μπορώ να αφιερώσω κάτι την Παρασκευή Αμέα που λέει Το Σβάρα θέλω να ακούσω για, για το, πάρτι του Το Βάρα Λ, Όχι, Σβάρα Α, όχι Πάθε Βάρα Πάρτε τα Σβάρα όλα Πάρτε Σβάρα να βουνά τι κορφές Νησιά και πόλη στα χωριά Γεωφίδια και αλλονίστε Να δούμε άμα 200 χρόνια μετά την επανάσταση θα ξυπνήσουμε. Και La Rage από Κένια Αρκάνα για την Παρασκευή. La παιδί μου, La Rage. Αυτό. Έλα τα χαρά. Έλα αποστολή. Έλα! Τρία πράγματα. Τρία γράμματα.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 Υπάρχει νομίζω καλύτερο άσμα. Ναι. Λοιπόν, θέλω απλά να πω ότι η μπάτσε δεν είναι παιδιά των εργατών. Είναι τα κοπρόσφυλλα των αθεντικών. Και το αποδεικνύουν καθημερινά και μόνο του. Δεν χρειάζεται να το λε εσύ. Εννοείται. Καλή συνέχεια. Στήκαν στην πόλη. Οι οχθροί σπαθιάκρατουσαν. Οι οχθροί και εμεί τα πήραμε. Πέρα, Καλησπέρα. Μια παράκληση για την Παρασκευή. Είναι η Σκούμπρια, καταδότε, μαζί με. Είναι καταδότε, αν είναι. Με δύο δηλώσει δύο γνωστών πολιτικών. Όπω. Ένα είναι φαλακρό, ο άλλο είναι γραμματομένο. Εντάξει, τα ξέρουμε. Πάνω κάτω είναι μια εμπειρία την έχουμε. Έλα, για. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι λέγεται μπιχ. Μην λέτε ανοίγει, το, στοιχείο, το όνομά του ανοίγει τώρα, ανοίγει δεν του. κανονικό αυτό που κάνετε. Ανοίγει στην ταξική ανεπίθεση. 8 στατιστικά για να τους καταδόσεις. Από χθες γνωρίζω ότι λέγεται βα... του Σωτήρη και το ειδικά ενδιαφέρον είναι ότι είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Πάλος πίνει το αίμα του γιατί είμαι αιμοδότης, έχω πληροφορίες γιατί είμαι καταδότης. Και την Παρασκευή από Thanasiwa Κωνσταντίνου το Σκουλαρίκι. Γιατί είναι ασμπίρνη και τα λοιπά. ρετισμούς στο Νικίτα Καρλόβα Λόβα. Ελαγιά. ενώ στο βοξ πεζότανε. Έργο του Παζολίνη. Χάλασα από το μα ο Και ξέσπασε τουρίνη.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 Αμέσως οι αστυνομικοί κάλεσταν ενισχύσεις, πάνω στην πλατεία μαζεύτηκαν 50 αστυνομικοί, 25 μηχανάκια δικάβαλα.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 Hey, breathe! Please, the knee in my neck. What? όπως για Παρασκευή μια παραγγελία, νομίζω είναι μέσα στα πράγματα, αυτό το διάστημα από διάβρωση, δολοφόνη με στολή. Δεν καταλαβαίνω τους συνειρμούς, δεν καταλαβαίνω τίποτα Πάμε Τα τελειώσαμε, που το παίτσουν Εξουσία, σε σπάνε το ξύλο Χωρίς κανέα αινία Δεν τροφή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 Κάνε μια μπαταρία. Αφού το αίμα φυτρώνει πάντα η ελευθερία. Θέλει βία. Γιατί αυτό που ζούμε είναι Φία. βία. Βία. Μέσα κανάλια θέλουμε βία. Φία. Το ψέμα η προπαγάνδα. Η οθόνη αυτό είναι βία. Στην παρέφα, των νημιών και στην πεντεληφθία. Χωρί κεραίε δεν δουλεύει η δημοκρατία. Βία. Ο διάλογο τελείωσε τελεία. Τη χούντα δε σταμάτησε το 73. Βία. Ψώμη παιδεία και ελευθερία. Για να φύγουν όλοι αυτοί που δεν υπέτε <Καισθυντα> <Καισθυντα> <Καισθυντα> Και μια παραγγελία για την Παρασκευή για να σε κλείσω Μην καρτεράτε να αλληγήσουμε ούτε για μια στιγμή Έχουμε για... τη ζωή τόσο πολύ αγαπήσει Πάρα πολύ αγαπήσει <Καισθυντα> Μην καρτεράτε να αλληγήσουμε Μην τα για μια στιγμή Μην δώσω στή κακοχεριά